όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Κάντης για την αομή Γκίνσπεργκ 1894-1956 Μετάφραση Άρης Ένα. 1 Παράξενο τώρα να σας σκέφτομαι. Φευγάτη, δίχως κορσέδες και μάτια. Καθώς κατεβαίνω στο λιόλου στο πεζοδρόμιο του Greenwich Village. Κάτω στο Μανχάταν, γαλανό χειμωνιάτικο μεσημέρι. Κοίμουν στο πόδι όλη νύχτα, μιλώντας, διαβάζοντας το κάντις δυνατά. Ακούγοντας τον Ρέι Τσαρλ να ουρλιάζει τα τυφλά του μπλού στο φωνογράφο. Ο ρυθμός, ο ρυθμός, κοιθήμισή σου στο μυαλό μου μετά από τρία χρόνια, και διάβασα τις τελευταίες τριαμβευτικές στροφές του Αδωναή Και έκλεψα, νιώθοντας πόσα τα βασανά μας Και πόσο ο θάνατος είναι το βάλσαμο όσων τραγουδούν και ονειρεύονται Θυμούνται, προφητεύουν, όπως στον ύμνο των Εβραίων Ή στο βουδιστικό βιβλίο των Αποκρίσεων Και το όραμά μου, ενός φίλου μαραμένου, την Αυγή Πίσω τη ζωή κοιτάζοντα σαν όνειρο Τα χρόνια τα δικά σου και τα δικά μου που τρέχουν για την αποκάλυψη, την έσχατη στιγμή, το λουλούδι που καίγεται εκείνη τη μέρα, και ό,τι έρχεται μετά, πίσω κοιτάζοντα την ίδια την ψυχή που είδε μια πόλη Αμερικανική, σαν Αστραπή, και το μεγάλο όνειρο, εμένα ή τη Κίνας ή εσένα και μιας φασματικής Ρωσίας ενό τσαλακωμένου κρεβατιού που ποτέ δεν υπήρξε, σαν ποιήμα στο σκοτάδι, πίσω στη λίθη. Τίποτε άλλο πια να πει, τίποτε για να κλάψει άλλο παρά για τι ψυχέ του Ονείρου. Που παγιδεύτηκαν στο πεταγμά στενάζοντας, στενάζοντα, πουλώντας και αγοράζοντας κομμάτια φαντασμάτων, λατρεύοντας η μια την άλλη, το Θεό λατρεύοντας σ' όλα τούτα που τον περιέχουν, λαχτάρα η μοίρα. Ένα όραμα, όσο κρατάει, τίποτα άλλο. Αναπηδάει τριγύρω μου, καθώς βγαίνω και περπατώ στον δρόμο, κοιτάζω πίσω, πάνω από τον ώμο μου, η ευδόμη λεωφόρο, η επάλξη των προσώψεων, των γραφείων, των κτιρίων. Σηκώνοντας ψηλά στου ώμους η μία την άλλη, κάτω από ένα σύννεφο, για μια στιγμή ψηλά στον ουρανό. Κι ο ουρανός από πάνω, ένας παλιός γαλάζιος τόπος. Ή τη λεωφόρο κατά τον νότο, για εκεί, καθώς βαδίζω προς τη Lower East Side, όπου περπάτησες 50 χρόνια πριν, μικρό κορίτσι, από τη Ρωσία, τρώγοντας τις πρώτες φαρμακομένε ντομάτες της Αμερικής, τρομαγμένη στην αποβάθρα, παλεύοντας μετά μέσα στο πλήθος της Orchard Street Για πού, για το Νιούαρκ, το ζαχαροπλαστείο, τα πρώτα σπιτικά παγότα του αιώνα, στο βάθος, με τις μουχλιασμένες καφετιές σανίδε στο πάτωμα, για το σχολείο, το γάμο, τον ευρικό κλονισμό, την εγχείρηση, τη δουλειά στο σχολείο, τη μαθητεία στην τρέλα, σε ένα όνειρο, την ετούτη ζωή. Για το κλειδί στο παράθυρο, για το μεγάλο κλειδί Ακουμπάει το φωτεινό του κεφάλι στην κορφή του Μανχάταν και πάνω στο πάτωμα και κάτω στο πεζοδρόμιο. Μια μονάχη, τεράστια χτίνα που κινείται καθώ κατηφορίζω την πρώτη λεωφόρο προ το εβραϊκό θέατρο. Τι φτωχογειτονιέ που τι ήξερε και τι ξέρω, αλλά δε σκοτιζόμαστε για δάφτε πια. Παράξενο να έχω περάσει από το Πάτερσον και τη Δυτική Ακτή και την Ευρώπη και ξανά εδώ. Με τι φωνέ των Σπανιόλων τώρα στα κατόφλια, πόρτε και μελαχρινά αγόρια στο δρόμο έξοδοι κινδύνου, γέρικες, όσο και εσύ, μόλο που δεν είσαι πια γριά Αυτό απομείνε εδώ μαζί μου. Κι εγώ, εν πάση περιπτώσει, γέρος μπορεί όσο το σύμπαν και φαντάζομαι πως και αυτό πεθαίνει μαζί μας. Αρκετό για να τα όλα που θα έρθουν. Ό,τι ήρθε, είναι φευγάτο κάθε φορά για πάντα. Καλό αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να λοιπόμαστε ή να φοβόμαστε τους πομπούς την έλλειψη αγάπης, τα βασανιστήρια ή και τον πορνόδοντο. Αν και όταν έρχεται, η λιοντάρι που τρώει την ψυχή, και ο αμνός, η ψυχή, μέσα μας, αλίμονο, προσφέρεται θυσία στην άγρια πείνα τη αλλαγή, μαλλιά και δόντια, στο βρυχυδμό του πόνου στα κόκαλα, του γυμνού κρανίου, των σπασμένων πλευρών, του φθαρμένου δέρματο, τη εξαπατημένη ξεροκεφαλιά. Όχι, έχουμε και χειρότερα. Μπλέξαμε. Και εσύ απ' έξω. Ο θάνατος έβγαλε, ο θάνατος εσπλαγνίστηκε Καθάρισες με τον αιώνα σου, καθάρισες με τον Θεό Με το μονοπάτι της ζωής καθάρισες Καθάρισες με τον εαυτό σου εν τέλει Αχνή, πίσω στο μουρουδίστικο σκοτάδι Πριν από τον πατέρα σου, πριν από όλους μας Πριν από τον κόσμο, εκεί αναπαύσου Όχι ελαβάσανε για σένα, ξέρω που πήγες, είναι καλά Oh my, where are you, honey, honey, oh honey, honey, where can you be, whispering when the lights are low, to Teardrop on my pillow Honey, honey Honey, honey Where are you? I cross the scorching Desert Just to be where you are I want you, need you, love you. Still we're apart. When I want to hold you, oh my, where are you? Can you be... Όχι πια λουλούδια στου καλοκαιριάτικου αγρού τη Νέα ούτε χαράπια, ούτε φόβο του Λιούη. Όχι πια οι γλίκε του και τα γυαλιά του, οι γυμνασιακέ του δεκαετίε, τα χρέη, οι έρωτε, τα τηλέφωνα του τρόμου, τα κρεβάτια των συλλήψεων, οι συγγενεί, τα χέρια. Όχι πια η αδελφή σου η Ελέανor. «Έφυγε πριν από σένα, στο κρατήσαμε μυστικό, τη σκότωσες ή σκοτώθηκε για να σ' αντέξει, μια αρθρητική καρδιά, αλλά ο θάνατος σκότωσε και τις δύο σας. Όπως κι αν είναι, ούτε η μνήμη της μάνας σου, δάκρυα του 1915 σε βοβές ταινίε, βδομάδες και βδομάδες, ξεχνώντας, κοιτάζοντας θλιμμένη τη Μαρία Ντρέσλερ να απευθύνεται στην ανθρωπότητα, τον Τσάπλιν να χορεύει νέος». Ή τον Μπόρι Μποντούνοφ του Σαλιάπιν στη Μετροπόλητα να υψώνει τη φωνή ενό οδυρωμένου τσάρου, στου Όρθιου με τη Λελεάνορ και το Μαξ, κοιτάζοντα και του καπιταλιστέ να έχουν θέση στην πλατεία με άσπρες γούνες και διαμάντια, πηγαίνοντα με το σύλλογο το stop στην Πενσιλβανία, φορώντα μαύρε σχολικέ ζυπκιλότ, φωτογραφία τεσσάρων κοριτσιών που κρατούν η μια την άλλη από τη μέση, μάτι τσαχπίνικο, κομμάτι ντροπαλέ, ερημίε παρθενικών του 1920. Και όλα τα κορίτσια τώρα γριές ή και αυτά τα μακριά μαλλιά στον τάφο, τυχερέ που απόκτησαν μετά συζύγου. Τα κατάφερε. Ήρθα κι εγώ. Και ο Ιουτζίν, ο αδερφός μου, νωρίτερα. Κλαίει ακόμα. Και θα κλαίει μέχρι την έσχατη ακαμψία του χεριού του, καθώς διαβαίνει μέσα από τον καρκίνο του ή το θάνατο. Αργότερα, ίσω. Γρήγορα θα το σκεφτεί. Κι είναι η τελευταία στιγμή που θυμάμαι, που όλου του βλέπω, τώρα. Μέσα από μένα, αν και όχι εσένα Δεν πρόβλεψε αυτό που ένιωθες Ποιο αποτρόπαιο χάσμα Κακούργου στόματος προτόρθε σε σένα Κι ήσουν έτοιμοι Για πού, για το σκοτάδι εκείνο Για αυτό, για το Θεό εκείνο Μια λάμψη Ο Κύριος στο κενό Σαν μάτι στο μαύρο σύννεφο Ένος ονείρου Ο αδωναή επιτέλους μαζί σου Πέρα από τη μνήμη μου Ανίκανος να μαντέψω Ούτε καν το κίτρινο κρανίο στον τάφο ή ένα κουτί σκουλικιασμένη στέφρα, μια λεκιασμένη κορδέλα, κεφαλή θανάτου με την άλλο, μπορεί να το πιστέψει. Είναι μονάχα ο ήλιο που λάμπει μια φορά για την ψυχή, μονάχα η αστραπή τη ύπαρξη και τίποτα ποτέ δεν υπήρξε. Τίποτα πέρα από αυτό που έχουμε, αυτό που είχε, αυτό το τόσο αξιολείπητο και ως τόσο θριαμβευτικό να έχει υπάρξει εδώ, να έχει αλλάξει. Σαν δέντρο, σπασμένο, ή λουλούδι, θρεμένο στο χώμα, αλλά τρελό, με πέταλα, χρώματα, μέγα σύμπαν σκεπτόμενο, ταρακουνημένο, με κομμένο κεφάλι, γυμνό από φύλλα, κρυμμένο στην αυγοθήκη ενό νοσοκομείου, τυλιγμένο, με ρούχα, πονεμένο, σελυνιασμένο, λιγότερο από το τίποτα. Κανένα λουλούδι, όπως εκείνο το λουλούδι, που είχε συνείδηση στον κήπο, και το μαχαίρι πολέμαγε, χαμένο, τσακισμένο. Από την παγωμένη και μέσα στην άνοιξη παράξενη σκιώδη σκέψη ενό ηλίθιου χιονάνθρωπου. Κάποιου θανάτου. Κρίσταλο κοφτερό στο χέρι σου. Στεφανομένο με μαραμένα ρόδα. Ένα σκυλί για τα μάτια του. Αφεντικό σε κάτεργο. Καρδιά ηλεκτρικού σίδερου. Όλα όσα σόριασε σε ζωή. Όσα μα φθείρουν. Ρολόγια. Σώματα. Συνείδηση. Παπούτσια. Στήθη. Η γη που γέννησε. Ο σου. Η παράνοια στα νοσοκομεία Κάποτε κλώτσισε στην Ελεάνορ στο πόδι Πέθανε αργότερα από καρδιακή ανεπάρκεια Εσύ αποσυγκοπή. Στον ύπνο Μέσα σε ένα χρόνο οι δυο Αδελφές στο θάνατο Η Ελεάνορ είναι ευτυχισμένη Κλαίει ο Μαξ ζωντανό Σε ένα γραφείο στο Lower Broadway Μοναξιά Παχιά μουστάκια Μεσάνυχτα πάνω από τα λογιστικά βιβλία αβέβαιο. Η ζωή του καθώς βλέπεις κυλάει και ποιες να είναι οι αμφιβολίες του τώρα Κάνει ακόμα όνειρα Να κάνει λεφτά Ή ότι μπορούσε να έχει κάνει Να έχει πυρέτρια Να έχει παιδιά Να βρει ακόμη και την αθανασία σου να ομοί. Γρήγορα θα τον δω Τώρα πρέπει να κόψω Να μιλήσω για σένα Όπως δεν μίλησα όταν είχε στόμα Για πάντα Και τραβάμε σ' αυτό Για πάντα Σαν τα άλογα τη Έμιλη Με κατεύθυνση προς το τέλος Ξέρουν τον δρόμο αυτοί οι κέλιτες τρέχουν πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε. Τη δική μας ζωή διασχίζουν και την παίρνουν μαζί τους. Υπέροχοι, άκλαυτοι πια, άπορφανισμένοι από καρδιά και νου, παντρεμένοι, όνειροπαρμένοι, δνητή μεταμορφωμένοι, σώμα ξοφλημένο με φόνο. Στον κόσμο, δοσμένοι, λουλούδι τρελό. Χωρίς ουτοπία, κλεισμένοι στο πεύκο, ελεημένοι στη γη, με μου στη μοναξιά ή έχοβά. Δέξου Ανώνυμε μονοπρόσωπε, Για πάντα πέρα από μένα Άναρχε Ατέλειωτε Πατέρα στο θάνατο Αν και δεν είμαι εκεί Για αυτή την προφητεία Είμαι ανήμφευτος Χωρίς ύμνο Χωρίς παράδεισο Άμυαλος στην ευτυχία Ακόμη θα λάτρευα Εσένα ουρανέ Μετά το θάνατο Μόνα δικαί ευλογημένες Στην ανυπαρξία Ούτε φως Ούτε σκοτάδι Αιωνιότητα δίχως μέρα Πάρε τούτο, Τούτο τον ψαλμό, από μένα, που ξεχύθηκε από το χέρι μου σε μια μέρα, κάτι από το χρόνο μου, δοσμένο τώρα στο τίποτα, για να δοξάσω εσένα, αλλά θάνατε. Αυτό είναι το τέλος. Η λύτρωση από την ερημία, ο δρόμος για τον απορριμμένο, το σπίτι που όλοι γυρεύουν, το μαύρο μαντίλι που το δάκρυ καθάρισε, η σελίδα πέρα από τον ψαλμό, η τελευταία αλλαγή, εμένα και τη Ναομή. Στο τέλειο σκοτάδι του Θεού Θάνατε, κράτα τα φαντασματά σου Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε Ο Γιώργος Κορόπουλης.